Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ο Γέρον Εφραίμ ο Φιλοθέιτης, ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, που συνέγραψε το βιβλίο «Ο Γέροντάς μου Ιωσήφ, ο Ησυχαστής και Σπηλεώτης», θα μας μιλήσει σήμερα για το πρώτο του μάθημα για την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» όταν τα χρόνια εκείνα πήγε να μονάσει κοντά στον γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, ως νέος 21 ετών. Το ακόλουθο χαριτωμένο γεγονός, διηγείται, στάθηκε η πρώτη μυγνωριμία με τον πνευματικό πλούτο του πατρός Αρσενίου που ήταν μεν απλός, αλλά υγειασμένος. Είχαν περάσει Μόλις λίγες ημέρες που είχα έρθει από τον κόσμο και μου λέει ο γέρο Αρσένιος, ο συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ. «Έλα να σε μάθω να κάνεις προσευχή, κούτσικο». Το κούτσικο έχει την έννοια του χαϊδευτικού. «Εγώ δεν ήξερα την νοερά προσευχή. Έλα στο κελάκι το δικό μου». Αλλά το κελί του ήταν μικρό σαν τάφος. Πού να μας χωρέσει και τους δυο. Γι' αυτό μου είπε εγώ θα είμαι όρθιος στο πάτωμα και εσύ πάνω στα σανίδια του κρεβατιού όρθιος. Θα βάλουμε το νου μας στην καρδιά και θα λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και θα δούμε τι θα γίνει. Κατάλαβες, κατάλαβα. Αλλά πρόσεξε με το νου σου όχι με το στόμα σου «Όρθιοι και εσύ και εγώ. Κοίταξε καλά, μην νηστάξεις». «Όχι, δεν θα νηστάξω». Εγώ, όσο μπορούσα να καταλάβω περί νοεράς προσευχής, προσπαθούσα, μα δεν κατάφερνα τίποτα. Αγωνιζόμουν, αλλά ο με έφευγε εδώ και εκεί. Μόλις πέρασε λίγη ώρα μου λέει «Καταλαβαίνεις τίποτα? Νιώθεις τη χάρη του Θεού?» «Όχι, παππούλη μου». «Έξω! Τόση ώρα δεν κατάλαβες τίποτα! Εμένα η καρδιά μου έγινε τόσο φωτεινή και χαρούμενη και εσύ τίποτα! Βόδι είσαι. Τι κάνεις! Ξέρω και εγώ τι κάνω!» Μα ήταν τόσο απλός και αγιασμένος νόμιζε πως ο καθένας μπορούσε να φτάσει τις καταστάσεις του στο άψες βίσε. αλλά αυτός ήταν άφθαστος. Η ακράδαντος πίστη του η ατσαλένια του στον γέροντα Ιωσήφ τον είχαν γεμίσει πνευματικά χαρίσματα. Πού να τον φτάσει κανείς. Και μου είπε απότομα «Άντε, πήγαινε στο κελί σου και εκεί θα λες την ευχή». Πήγα και εγώ στο κελί μου, δίπλα και άρχισα να λέω προφορικά «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Τακ-τακ» μου χτυπάει τον τοίχο. «Μη μιλά. με το νου σου να προσεύχεσαι». Με ενοχλεί. Εγώ δεν μπορούσα. Έφευγε το μυαλό μου. Ο ενδιάθετος λόγος δεν δούλευε. Φρακάριζε ο νους, η βελόνα. Και με πολεμούσε και ο ύπνος. Και πού να κουνηθώ λίγο μέσα σε εκείνο το κλουβί για να αντιπολεμήσω τον ύπνο. Φοβόμουν πως από την ίστα θα έπεφτα κάτω πως θα χτυπούσα. Για να μείνω ξύπνιος άρχισα να ψιθυρίζω. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μα ο γέρος Αρσένιος, μέχρι την ώρα που πέθανε, 97 ετών, είχε οξυτάτη ακοή. Είχε την ακοή μικρού παιδιού. Μ' άκουγε λοιπόν. Τακ-τακ, μου χτυπούσε τον τοίχο. Κατάλαβα ότι με θέλει πάλι. Πήγα. «Γιατί μιλάς». Ο Θεέ μου». Ευλόγησον, παππούλη. Γύρισα πίσω... Και άρχισα να κάνω προσευχή με τον ενδιάθετο λόγο για να μην ενοχλώ τον παππούλη. Μα το μυαλό μου δεν κινούσε να πω την ευχή. Φρακάριζε. Με έπιανε πάλι η νύστα και αναγκαζόμουν να την ψιθυρίζω πολύ σιωπηλά. Αλλά ο παππούλης με άκουγε. Πάλι χτυπάει. Τακ-τακ σου είπα με το νου. Το είπα την επόμενη μέρα στο γέροντα και μου λέει ψιθύριζε την παιδί μου Κάποτε θα μεγαλώσεις. Εσύ στην αγρυπνία σου να κάνεις οκτώ ώρες προσευχή ενώ εμείς κάνουμε δέκα δώδεκα. Εσύ είσαι μικρό πουλαράκι. Δεν σου βάλαμε ακόμα σαμάρι. Άμα σου βάλουμε σαμάρι θα κάνεις και εσύ δέκα δώδεκα ώρες. Φανταστείτε τι πνευματικό πλούτο είχαν συσσωρεύσει αυτοί οι τιτάνες του πνεύματος. Δώδεκα ώρες νοερά προσευχή καθημερινώς. Πού να τα φτάναμε αυτά τα μέτρα εμείς οι νεότεροι. Αυτά μόνο στα συναξάρια των μεγάλων ασκητών πατέρων τα συναντούμε. Στην αρχή είχα πολλές δυσκολίες στην προσευχή. Δεν μπορούσα να προφέρω καθόλου το όνομα του Χριστού. Νόμιζα ότι φρακάριζε το μυαλό μου. Ο ενδιάθετος λόγος δεν είναι με τίποτε. Ούτε το Κύριε δεν μπορούσα να πω. Προσπαθούσα μόλις μου τις δυνάμεις, αλλά δεν προχωρούσε. Τι γίνεται τώρα ο γέροντας μου έλεγε Μη στεναχωριέσαι βαβούλη μου Μόνο επίμενε εδώ Χτύπα και θα σπάσει Είναι ο φλοιός Άμα σπάσει ο φλοιός του παλαιού ανθρώπου Όπως ο σπόρος που είναι μέσα στη γη Και αρχίζει να βγάζει φύτρο Σπάζει την κρέμα της γης Που έχει ξεραθεί Και έτσι φυτρώνει Και άμα φυτρώσει Θα μεγαλώσει Θα ανθίσει και θα καρποφορήσει και τότε θα χαίρεσε απολαμβάνοντας τους καρπούς του πνεύματος και θα σου ανοίγεται η όρεξη για περισσότερη καρποφορία και πνευματική απόλαυση Αυτά που άκουσα και έμαθα και κυρίως που βίωσα κοντά του για 12 ολόκληρα χρόνια θα τα καταθέσω απλά και με λίγα λογάκια Ο Γέροντας από τις πρώτες ημέρες κιόλα. Άρχισε να μου κλαδεύει το θέλημα για να μου θεραπεύσει τον εγωισμό. Στην αρχή άρχισαν οι λογισμοί της υπερηφανία να μου μπλοκάρουν τις υποδείξεις του γέροντος. Άρχισε ο εγωισμός να σηκώνει ανάστημα και να διαμαρτύρεται. Γιατί να μου το πει αυτό, γιατί να μου το κάνει εκείνο, γιατί να μου μιλήσει απότομα. Γρήγορα όμως κατάλαβα τι πάει να μου κάνει ο διάβολος. Πάει να μου χαλάσει τις σχέσεις μου με τον γέροντα, τον καθηγητή μου, τον διδάσκαλό μου. Επειδή αν μου κόψει την επαφή μαζί του, θα μου κόψει την πνευματική τροφοδοσία, δηλαδή την χάρη του Θεού που δίδεται δια του γέροντος στον υποτακτικό. Το ανέφερω αυτό μέσω στο γέροντα και μου είπε, κοίταξε παιδί μου, εδώ που ήλθες, ήλθες για να σώσεις την ψυχή σου, να αρνηθείς τον εαυτό σου να κόψεις τα πάθη σου και να ταπεινωθείς ήρθες να κριθείς και όχι να κρίνεις ούτε τον γέροντα ούτε τους αδελφούς σωστά του λέω λοιπόν η παλαιοί αγιορείτες πατέρες εδώ ξέρεις τι συμβουλές μας έδωσαν ξέρεις ποια είναι η διδασκαλία της αθωνικής πολιτείας ανέπαυσες τον γέροντά σου Ανέπαυσες τον Θεό, δεν ανέπαυσες τον γέροντα, ούτε τον Θεό ανέπαυσες. Διότι τον Θεό δεν τον βλέπεις, τον γέροντα τον βλέπεις και εφόσον είναι αντιπρόσωπός του, ό,τι κάνεις σε αυτόν, στον Θεό αναφέρεται. Και συνέχισε τις πρώτες διδασκαλίες του με τα ακόλουθα θεοφώτιστα λόγια. Έχουμε μια εικόνα που είναι φτιαγμένη με το χέρι από ξύλο και χρώματα και απεικονίζει τη μορφή του Χριστού ή της Παναγίας ή κάποιου Αγίου Ό,τι κάνουμε σε αυτή την εικόνα παρότι είναι κάτι το υλικό αναφέρεται στο πρωτότυπο εκεί πηγαίνει είτε η τιμή είτε η ατιμία έτσι και εδώ ο Γέροντας είναι η εικόνα του Θεού αντιπρόσωπος του στη γη εις τύπων και τόπων του για τον υποτακτικό ο γέροντας είναι πάνω και από τον επίσκοπο. Για τους άλλους δεν είναι τίποτε. Αλλά για σένα τον υποτακτικό όμως είναι τα πάντα. Ο γέροντας δεν αναπαύεται όταν ο υποτακτικός του κάνει την καταδιακόνημα υπακοή αλλά αναπαύεται κυρίως με την πνευματική του υπακοή. Εφόσον προχωρεί πνευματικά τόσο και μεγαλώνει η ανάπαυση της ψυχής του γέροντος. Και αυτή η ανάπαυση του γέροντος, στον υποτακτικό, γίνεται ευλογία Θεού. Η υπακοή. Αυτός ο μεγάλος ασκητής, περισσότερο από κάθε άλλη άσκηση, μας τόνιζε την υπακοή. Και ενώ ο ίδιος ήταν άκρος ησυχαστή και ακριβής εργάτης της νοράς προσευχής, ω πρώτο βάθρο δεν μας παρέδωσε την ησυχία και την ωραία, προσευχή, αλλά το κοινόβιο και την υπακοή. Συνεχώς μας έλεγε «Η προσευχή πηγάζει από την υπακοή, όχι η υπακοή από την προσευχή». Κάνε υπακοή τώρα και στη συνέχεια θα έρθει η χάρις. Και πάλι, όση περισσότερη ευλάβεια και πίστη έχεις στο γέροντά σου, τόση χάρη δικαιούσε. Μας εξηγούσε ο Γέροντας την πραγματική έννοια της υποταγής, λέγοντας «Οι Άγιοι Πατέρες, όπου μας διδάσκουν να είμεθα εις την υψηλωτάτην των αρετών υπακοήν, γεννόμενοι μιμητέ του Χριστού, αυτό είναι ο σκοπός των. Ήγουν δι' αυτής να μας καθαρίσουν από τα διάφορα πάθη φρονήσεως και αυταρεσκίας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 Μου τόνισε κάποτε τα εξή σημαντικά που τα κράτησα σαν δόγμα και αυτά παραδίδω και εγώ στις συνοδίε μου. Να γνωρίζεις ότι ούτε η ναυερά προσευχή, ούτε η θεία ούτε η αγρυπνία, ούτε άλλο τι ασκητικό σώζουν τον μοναχό όσο τον σώζει η υπακοή. Αν κάνει υπακοή είσαι για τον παράδεισο. Αν δεν κάνεις υπακοή και να μεταλαμβάνεις και να λειτουργείς και νοερά προσευχή να κάνεις προορίζεσαι για την κόλαση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έκανες υπακοή και τίποτα άλλο να μην κάνεις είσαι για τον παράδεισο. Διότι μιμήσε τον Χριστό ο οποίος έκανε υπακοή στον πατέρα του. Ό,τι γίνεται με ίδιο θέλημα χωρίς υπακοή τα παίρνει ο διάβολος. Μα έλεγε ακόμη και τα ακόλουθα φοβερά. Εάν ο μοναχό δεν πιάσει γερά την υπακοή και την ευχή από την αρχή, κλάψτον. Τυφλό εγεννήθη, τυφλό θα αποθάνει. Κρίμα στα χρήματα που ξόδεψε για τα εισιτήρια να έρθει στο Άγιον Όρο. Όποιο ανακατεύει το ίδιο θέλημα με το θέλημα του γέροντός του, είναι μυχό, με ένα λόγο ο παρήκου μοναχό μοναχός είναι ιος του Διαβόλου. Και μας εξηγούσε ότι μόνο αν ο άνθρωπος συντρίψει το εγώ του θα μπορέσει να βάλει το θεμέλιο της πνευματικής του οικοδομής. Διότι ο εγωισμός και το ίδιο θέλημα δεν αφήνουν την Θεία Χάρη να ενεργήσει μέσα του. Και ο μόνος τρόπος να εκριζώσει ο άνθρωπος το φοβερό αυτό πάθος είναι η ακριβής υπακοή στον γέροντά του με την εκκοπή του ιδίου θελήματος. Με την υπακοή σιγά σιγά ο υποτακτικός βγάζει από το κέντρο τον εαυτό του και βάζει τον γέροντά του, δηλαδή αδειάζει την καρδιά του από την αυταρέσκεια και από κάθε άλλο και μαθαίνει να αγαπά την ανάπαυση του Θεού δια του γέροντός του επίσης μας δίδασκε ότι εκείνος που δεν κάνει υπακοή την ζητά από τους άλλους. Γι' αυτό και πολλές φορές έλεγε «Όταν δεν κάνουμε υπακοή σε έναν γέροντα θα κάνουμε υπακοή σε πολλούς γεροντάδες». Το επαναλαμβάνουμε. Επίσης μας δίδασκε ότι εκείνος που δεν κάνει υπακοή την ζητά από τους άλλους. Γι' αυτό και πολλές φορές έλεγε «Όταν δεν κάνουμε υπακοή σε έναν γέροντα, θα κάνουμε υπακοή σε πολλούς γεροντάδες». Και τον ρώτησα κάποτε «Γέροντα, τι εννοείτε με αυτό». «Να τι εννοώ, παιδί μου». «Όταν δεν κάνουμε την υπακοή μας στο γέροντα, θα κάνουμε σε πολλούς γεροντάδες, δηλαδή σε πολλά θελήματα, σε πολλά πάθη, σε πολλού διαβόλους και καταλήγουμε σκλαβωμένοι εξ αυτών στην κόλαση. Κάνοντα όμως υπακοή σε έναν γέροντα, κάνουμε στον Θεό. Διότι χωρίς υπακοή με θυσία για την αγάπη του Χριστού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δείξει την αυταπάρνηση και την αγάπη του προς αυτόν. Όταν αρχίζουμε και κάνουμε τα δικά μας θελήματα, τότε κάθε υπακοή σε κάποιο πάθος γίνεται και ένας γέροντας, τύραννος που μας κατευθύνει πλέον εκείνος. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τους υποτακτικούς να μην σέβονται τους γεροντάδες τους. Μια φορά, παιδάκι μου, ερχόμουν με το καράβι από την Δάφνη στην Αγία Άννα και μέσα ήταν ο τάδε ηγούμενος της τάδεμονής, που εγώ βέβαια τον γνώριζα τον ηγούμενο και έβλεπε στον υποτακτικό να του λέει, να του λέει, να του λέει και εκείνος να σιωπά και να τα δέχεται όλα. Δηλαδή τον έλεγχε, του έκανε παρατηρήσεις και του αντιλογούσε και εκείνος σαν έμπειρος που ήταν σιωπούσε. Στενοχωριόταν μεν αλλά σιωπούσε. Βέβαια ως διακριτικός που ήταν ο Ιγούμενος δεν ήθελε να τον εκθέσει μπροστά σε τόσους πατέρες που ήταν μέσα στο πλοίο και σιωπούσε. Και εγώ τον έβλεπα και στενοχωριόμουν και έλεγα «Ωχ, αυτός ο γέροντας, τι τραβάει τώρα από αυτόν τον υποτακτικό». Και εγώ μια φορά που πήγαινα από την Αγία Άννα στη Δάφνη και είχα τον τάδε υποτακτικό μαζί μου δεν σταμάτησε το στόμα του καθόλου από την αργολογία. Μιλούσε πότε με τον ένα και πότε με τον άλλον. Και όταν πήγαμε στη δάφνη του λέω «Παιδάκι μου, δεν σταμάτησε καθόλου το στόμα σου». «Ευλόγησον γέροντα» μου απαντά. «Τι να το κάνω το ευλόγησον». «Το στόμα σου είπε τόσα πράγματα μπροστά στον γέροντά σου και συγχαρητήρια για την υπακοή σου». Αυτά είναι τα βραβεία των παρήκουων υποτακτικών. Ο καλός υποτακτικός όμως, μας έλεγε ο Γέροντας, με το εξπρέσ συναντάει τον θρόνο του Θεού. Δεν σταματάει, μήτε στα τελώνια, γιατί απομακρύνονται τα πάντα από κοντά του, αφού δεν βρίσκουν τίποτα το μεμπτό για να πιαστούν. Αν και ο ίδιος ήταν ησυχαστής, μα έλεγε, Έναν καλό υποτακτικό τον βάζω πάνω από τους ερημίτες και εισυχαστές. Γιατί γέροντα? Διότι ο εισυχαστής κάνει το δικό του θέλημα κινείται όπως αυτό θέλει. Ποιος τον εμποδίζει, ποια η δυσκολία του, καμία. Ο καλός υποτακτικός όμως δεν ήρθε για να κάνει το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του γέροντος στην εκκοπή του θελήματος Βρίσκεται όλη δυσκολία διότι περιορίζεται και στριμώχνεται η ελευθερία που είναι το βασίλειο του ανθρώπου. Κατά τους πατέρες, οι καλή και ευλογημένοι υποτακτικοί ως ένδοξοι αθλητές ήσαν διπλά στεφανωμένοι. Γι' αυτό και προέτρεπαν «τρέξατε τέκνα όπου εστί υπακοή». Εκεί που υπάρχει ελευθερία, και ο δρόμος είναι ανοιχτός, εκεί όπου βασιλεύει αγάπη, ομόνια, ειρήνη, έλεος και θεία χάρης, δηλαδή στην υπακοή. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυταπάρνηση και δεν έχει αρνηθεί το δικό του θέλημα, υποφέρει. Όλο προς βρίσκει, αφού το ένα του φταίει, το άλλο τον τσιγκλάει, εκείνο τον σουβλίζει, το παράλο τον αγγυλώνει και πάντα υποφέρει. Όταν όμως ο μοναχός αρνηθεί το θέλημά του και κάνει το θέλημα του Θεού διά του γέροντος, ζει ευτυχισμένα. Γίνεται σαν μικρό πεδάκι, σαν πνευματικό νήπιο και δεν έχει καμιά στενοχώρια και καμιά μέρημνα για τη σωτηρία του. Είναι τόσο ανάλαφρος και μέσα του νιώθει πολύ αναπαυμένος. Κοιμάται σηκώνεται σαν το μωρό παιδί. Το νήπιο βέβαια από ανοριμότητα του εγκεφάλου του συμπεριφέρεται έτσι. Ο μοναχός όμως νηπιάζει στην κακία εν γνώση και με πραγματική οριμότητα. Αυτό το γνωρίσαμε στην πράξη. Τα χρόνια που ήμεθα κοντά στο γέροντα ήμεθα πανευτυχεί και είχαμε πανηγύρι στην ψυχή μας. Υπήρχαν βέβαια οι σωματικοί κόποι ή αχθοφορίες, ή αγριπνίες, αλλά μέσα μας είχαμε χαρά, ειρήνη και ανάπαυση. Ούτε και αυτός ο θάνατος και οι κρίσει του Θεού δεν μας απασχολούσαν. Προσωπικά ένιωθα τέτοια η ειρήνη συνειδήσεως, που παρακαλούσα τον Θεό να φύγω από τη ζωή, ενώ ήμουν ακόμα υποτακτικός γιατί ένιωθα εγκυημένη τη σωτηρία μου. Ευρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση μια μέρα, ρώτησα τον γέροντα, γιατί γέροντα δεν νιώθω δυσκολία πάνω στα αμαρτήματά μου, δυσκολία στη σκέψη και στη θεωρία της εξόδου της ψυχής μου, δυσκολία στο ξεπέρασμα των τελωνίων. Προσπαθώ στην προσευχή μου να βάλω τον εαυτό μου στα αριστερά του κριτού και δεν πηγαίνει, αλλά αν ανεμπόδιστα και αβίαστα πηγαίνει προς τα δεξιά. Μήπως αυτό είναι πλάνη. Καλάβρε δεν καταλαβαίνει. Μου λέει «Δεν καταλαβαίνω» απαντώ «Τη στιγμή που σαν υποτακτικός άφησες το φορτίο σου όλο πάνω στους δικούς μου όμους, εσύ ελάφρωσες για ποια πράξη θα δώσεις απολογία τη στιγμή που όλα τα έχεις αναθέσει σε μένα τα έχεις εναποθέσει μπροστά μου και τα έχω αναλάβει εγώ και εσύ είσαι ελεύθερος πώς να μην πας προς τα εκεί ποιο πράγμα θα σε εμποδίσει «Εάν εσύ έκανες το δικό σου θέλημα, το φορτίο θα ήταν πάνω σου και δεν θα ένιωθες έτσι». Είχε δίκιο ο γέροντας. διότι τίποτε δεν κάναμε χωρίς να τον ρωτήσουμε. Ζούσαμε σαν ξένοι σε αυτόν τον πλανήτη και περιμέναμε πότε θα μας καλέσει ο καλός Θεός να φύγουμε. Τον θάνατο τον εκμηδενίζαμε. Αν και εγώ ένιωθα μεγάλες δυσκολίες από τη σωματική ασθένεια είχα παρουσιάσει συμπτώματα θυματιώσεω, εν δεν με αποσχολούσε καθόλου η υγεία μου. Μόνο πώς να αναπαύσω τον γέροντα και να φύγω από τη ζωή. Έτσι ένιωθα. Όταν ο υποτακτικός αναπάβει τον γέροντά του, αναπάβει τον Θεό. Και τον γέροντα τον αναπάβει κανείς με την πνευματική του ζωή. Όσο προχωρείς προς την τελείωση, τόσο μεγαλώνει η ανάπαυσή σου και στον υποτακτικό γίνεται ευλογία Θεού. Και είχα χαρά. Από την πολλή υπακοή που είχα, δεν είχα λογισμούς. Γιατί γέροντα δεν έχω λογισμούς. Γιατί το φορτίο το έδωσες σε μένα. Αυτό βέβαια το συναντάμε και στα πατερικά κείμενα. Οι ο Σαββάς Δωρόθεος στα ασκητικά του είναι πολύ γλαφυρός. Διηγείται πω όταν ήταν αρχάριος έκανε τυφλή υπακοή και ένιωθε μία διαρκή πνευματική ανάπαυση. Μα επειδή είχε διαβάσει το Ευαγγέλιο πως η θύρα του παραδείσου είναι στενή και πως με πολλούς πειρασμούς και θλίψεις μπαίνει κανείς στη Βασιλεία του Θεού, στενοχωριόταν γιατί αυτός ένιωθε διαρκή ανάπαυση. Ρώτησε τότε τον μεγάλο γέροντα Ιωάννη, τον επωνομαζόμενο προφήτη, και εκείνος το εξήγησε πω αυτή είναι η καρπή της υπακοής. Ακόμα και αυτήν την λογική καταργήσαμε για να αναπαύσουμε τον πνευματικό μας πατέρα. Κάναμε υπακοή και στον απλούτσικο αλλά γιασμένο και μυροβλησμένο γέρο Αρσένιο. Όταν ήμουν μερών αρχάριος φυτέβαμε με τον παππού Αρσένιο κρεμμύδια. Εγώ δεν είχα ξαναφυτέψει αλλά ήξερα πως φυτεύονται. Άρχισα λοιπόν και τα φύτευα όπως έπρεπε με τις δρίζες κάτω και το φύτρο προς τα πάνω. Μου λέει ο γερο Αρσένιος για να με δοκιμάσει. Κουτσικό, έτσι φτεύουν τα κρεμμύδια. Πώς γέροντα, κάτω το φύτρο και πάνω. Να είναι ευλογημένο. Αν και σύμφωνα με τη λογική είχα δίκιο, έκανα έκανα τυφλή υπακοή και τα φύτεψα ανάποδα. Και όμως όχι μόνο φύτρωσαν όλα, αλλά και βγήκαν ωραιότατα κρεμμύδια. Για την ακρίβεια της υπακοής βγήκαν σωστά. Άλλοτε πάλι ο γέροντα μας έστειλε με έναν άλλο αδερφό να τριγήσουμε μια κλιματαριά. Όλη μέρα κόβαμε σταφή και φυσικά ούτε μία ρόγα δεν βάλαμε στο στόμα μας αφού ο γέροντα δεν μας έδωσε ευλογία. Ο μοναχός που είχε την κλιματαριά μας έλεγε «Φάτε πατέρες». Έχει ευλογία, αλλά εμείς αρνηθήκαμε. Μας θαύμαζει και έλεγε, βρε τι καλογέρια έχει ο γερο Ιωσήφ. Ακόμα και στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη έλεγε με θαυμασμό κατόπιν, βρε παπά Εφραίμ, τι καλογέρια έχει ο γερο Ιωσήφ. Όλη μέρα έκοβαν στα φύλλα και μία ρόγα δεν έβαναν στο στόμα τους. Εγώ τους έλεγα, φάτε πατέρες, έχει ευλογία και αυτοί απαντούσαν, Ευλόγησον γέροντα, δεν είναι ώρα φαγητού και πράγματι ποτέ δεν παραβιάζαμε εντολή του γέροντος. Πραγματική υπακοή, μας δίδασκε ο γέροντας, δεν λογίζεται να εκτελείς την εντολή μόνον εξωτερικά και τυπικά. Πραγματική υπακοή σημαίνει να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου, να πιστεύει και να φρονεί όπως πιστεύει και φρονεί ο γέροντάς σου αλήθεια ποιος είναι ο σκοπός της υπακοής μήπως δεν είναι να διδαχτούμε τα της πνευματικής ζωής αν ο μαθητής δεν πιστεύει τον διδάσκαλό του τότε ποιο το όφελος κρατώντας λοιπόν αυτή τη διδασκαλία προσπάθησα ταπεινά και απλά να τον ακολουθήσω στις σκέψεις του στο τι πιστεύει στο Τίφρονι, να τον ακολουθήσω όσο μου ήταν δυνατόν. Πίστευα ότι τα λόγια του είναι χρυσός και διαμάντια. Κράτησα πολύ αγνά τις συμβουλές του και είπα μέσα μου «Στη ζωή μου δεν θα πρέπει να βάλω μέσα μου κανέναν άλλον άνθρωπο ως πνευματικό οδηγό». Ειλικρινά προσπαθούσαμε το πιστεύω του γέροντός μας να είναι δικό μας πιστεύω. Και με τη χάρη του Θεού ποτέ μου δεν σκέφτηκα διαφορετικά από ό,τι πίστευε ο γέροντάς μου. Δεν ήθελα να είμαι υποτακτικός μόνο στα εξωτερικά. Δηλαδή να του κάνω μόνο υπακοή πάνω στο διακόνημα, στο εργόχειρο ή σε κάτι που με πρόσταζε. Αλλά ζητούσα πραγματική πνευματική υπακοή. Έτσι όταν ο γέροντάς μας κάτι αποφάσιζε Ήμουνα απόλυτα σύμφωνος μαζί του. Επίσης τόνιζε ότι η ευγένεια στο στόμα του μοναχού είναι να λέει ευλόγησον και να είναι ευλογημένο. Δηλαδή όταν σφάλει και τον ελέγχουν να μην λέει χίλιε δυο δικαιολογίε, αλλά απλώς ευλόγησον, δηλαδή συγγνώμη. Και όταν του λένε να κάνει κάτι που κόβει το θέλημά του να υποχωρεί ταπεινά και να λέει να είναι ευλογημένο. Ακόμη έλεγε ο γέροντας, καλή αρχή, κάλει στον τέλος. Κακή αρχή, κάκει στον τέλος. Και ποια είναι η καλή αρχή, γέροντα. Να, όταν κάνετε υπακοή. Όταν δεν κάνετε το δικό σας θέλημα, άμα κάνετε τον κανόνα σας, δεν κρύβετε τίποτε από τον γέροντά σας και δεν τον πικρένετε, αυτή είναι η καλή αρχή. Κυρίως όμως καλή αρχή είναι... Να φρονείτε ό,τι φρονεί ο γέροντάς σας. Λάθος ο γέροντας, λάθος κι εσείς. Αλλά εσείς δεν θα έχετε λάθος. Η υπακοή δεν αφήνει να κάνει λάθος ο υποτακτικός, έστω κι αν κάνει ο γέροντας. Η αγνή υπακοή δεν αφήνει τον καλό υποτακτικό να χαθεί. Κλείστε τα μάτια σας και κάνετε υπακοή και μη φοβάστε. Να είναι ευλογημένο. Προσωπικά το πιάσα αυτό. Δεν χρειάστηκε για δεύτερη φορά να το ακούσω. Είπα μέσα μου, τον γέροντα να αναπαύσω. Τίποτε άλλο. Άμα αναπαύσω τον γέροντα, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτήν την πολύ μικρή συμβουλή, αλλά πολύ μεγάλη σε πνευματική δύναμη, την έβαλα μέσα στην ψυχή μου, την έκανα πιστεύω μου, την έκανα κτήμα μου και είπα με αποφασιστικότητα. Εδώ θα ποντάρω στη ζωή μου. Και πραγματικά προσπάθησα μέχρι που εκοιμήθη να αναπάβω διπλά τον γέροντα, αφενός να μην τον λυπώ ποτέ και αφετέρου να τον αναπάβω με τον τρόπο της ζωής μου. Και σκεπτόμουν, αν αυτό δεν το πετύχω, να βάγησε ο σκοπός για τον οποίο άφησα τον κόσμο. Και είδα στην πράξη, όταν ο υποτακτικός προσπαθεί να φυλάτει με ακρίβεια τις ενδολές και τις παραγγελίες του γέροντός του η ευλογία του Θεού προπορεύεται μπροστά του διότι δεν είναι ποτέ δυνατόν ο υποτακτικός που με ταπείνωση αναπάβει το πνευματικό του Πατέρα να αποτύχει στην πνευματική του ζωή και περισσότερον αδύνατο να μην κερδίσει την Βασιλεία του Θεού Βλέπουμε στον Άγιο Σημεών τον νέο Θεολόγο ότι με την τελεία υπακοή στο γέροντά του, με την απόλυτη πίστη του σε αυτόν και με ζωτική δύναμη στην ταπείνωση, του δόθηκε πλουσιοπάροχα και πληθορικά η χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε την ανάγνωσή μας, διότι συνεχίζει ο γέρον Εφραίμ πάνω στο ίδιο θέμα, αυτά όμως θα τα ακούσουμε θεουθέροντος στην επόμενη μας εκπομπή